οι άδικοι άρχοντες έστελναν οπλισμένους στρατιώτε, και όσους δεν είχαν να πληρώνουν το βαρύ φόρο, άλλους τους έδερναν, άλλους τους βασάνιζαν και άλλους τους σκότωναν. Ο Θεός αγανάκτησε, φωνάζει τον Αγγελό Του, τον ζώνη παθή και ρομφέα και τον πέμπεις στη γη να δώσει Δίκιο στους δικαίους και θάνατος στους άδικους και τους κακούς. Γίνουν το βράδυ. Το δαμάλι έπιξε μέσα στο έφαγ. Όλοι οι τριγύροι κοιμούνται, ξυπνάνε κανονικά. Είναι στιγμές που βλέπω αυτό τον κόσμο διαφορετικά. Πολλοί γελάνε και ζουν χωρί να ξέρουν την ουσία. Τα ροτ όλα είναι μια παγκόσμια συνωμοσία. Πίσω από την πλάτη μα κινήσει και τον νότο συγκαλύψει. Καταστρέφουν, αποδείξει. Δεν μπορείς να εμποδίσει. Σου πασάρουν ό,τι θέλουν στι ειδήσει. Εκλοφισμένο απ' τα χρέια, μην μπορείς να μιλήσει. Και πάλι, πάλι μη σκύψει. Το χρήμα να προσκυνήσει. Αποσκοπού σε μια θρησκεία. Απαιτήσει όπω επίση νομίζει ότι εκλέγει κυβερνήσει. Επιχειρήσει τίνουν παγκόσμιε μετρήσει. Με αποτέλεσμα σκοπό να μην σ' αφήσουν ένα ζύζο. Δραγματικά yeah. δεν μπορούν να κοιμηθούν από τι τύψει, γι' αυτό παίρνουνε χαρτιά εκδοτικά. Yeah. Μέρα να ανατριγυρνά μεση ψυχή στα στενά. Καποιοι μου κρύβουνε το φω για να μην βλέπω καθαρά. Να μην μιλάω δυνατά, να μην ρωτάω γι' όλα αυτά. Yeah. όλοι μέσα στα προβλήματα, τα ψυχολογικά. Έτσι σε κάναν ένα για τα αγαθά. Yeah. Ποιος πήρε κάτω από το τραπέζι τα λεφτά Ακόμα κι άλλα πολλά, θέλω αέρα ξανά Καποιοι μολύνουν την ατμόσφαιρα μας συστηματικά Όλα είναι μόδα πια Οι άντρε τώρα ασχολούνται με τα καλλιτικά. <Το> Δε μας φτάνα με αυτά, παντού τα μάτια μας ακόμα πολλά Από μακρύνανε τον άνθρωπο από τον Θεό κοντά <Το Δεν Δίνουν έμπαση μονάχα στα λεφτά <Το Ενώ το πρώτο επάγγελμα στον κόσμο είναι η και το φαγιά Όλα αυτά, ίσως του κακού να βρίσκεται μαθιά σε μάς Εγώ σου πέτω ερωτήσει. άμα θέσεις ή πάντα, μα δεν μπορείς Με μια συνείδηση είναι πώ να σωθείς Πώς να Παραπληροφόρηση και μέσα στο μυαλό γίνεται συσώρευση Φέρνω αντίρρηση, ό,τι γνώριζα μέχρι σήμερα γίνεται από μυθοπτήση Πρόσωπα με μόνιμα χαράγμενα της κλειψης Με τα παιδικά μου χρόνια δεν Συνδυνά μηνύματα μέσα από τι διαφημίσει Ενοχλεύουν το νήμα, το μισθό σου από Και θες να κρατήσεις και μας στο χώμα Για να δουλεύεις κι εσύ, κάμια σύνταξη στα Κάποτε πάλι για το φως και την αλήθεια Τώρα θέλει να μας βάλουν τσιπάκι στο χέρι και εσύ κυβάσαι πολέμου και τους λυπάς, και μην το ξεκνάς. ίσως αύριο στη θέση τους να σε στην Ελλάδα το είναι το αυτό People may ask us for the truth, but do they want it? Hey, my advice. Never show them everything. Never show them everything. They never forgive you.